πέμπτο μάθημα επισκέψεις σήμερα έχουμε επισκέψεις είναι στη σάλα τώρα οι επισκέπτες μας είναι η ανιψιά μου η Ευγενία ο αδελφός μου ο Γιώργος η γυναίκα του η Ελένη και ο φίλος τους Γιάννης Πετρόπουλος ο Γιώργος Μα σύστησε το φίλο του. Ο Γιώργος είπε «Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το φίλο μου, τον κύριο Πετρόπουλο». Η γυναίκα μου απάντησε «Χαίρομαι πολύ. Καθίστε παρακαλώ». Στο μικρό τραπέζι είναι μία καφετιέρα μερικά φλιτζάνια με τα πιατάκια τους, μία γαλατιέρα, ζάχαρη και γλυκά. Εμείς καθόμαστε στο τραπέζι. Η γυναίκα μου σερβίρει τον καφέ και εγώ προσφέρω τα γλυκίσματα. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πολύ τις πάστες. Οι κυρίες μιλούν για τον καιρό και για τη μόδα. Εμείς οι άντρες μιλούμε για πολιτικά, για τις δουλειές μας και για τα νέα της ημέρας.